Χριστός Ανέστη. Ανέστη Σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε διότι το Πάσχα μας κάνει να διακόψουμε λίγο νωρίτερα γιατί όπως ξέρετε οι ημέρες του Πάσχα είναι αυτές οι οποίες κανονίζουν τη ροή των κηρυγμάτων μας. Και επομένως θα ήθελα να πω στην αγάπη σας αυτό το οποίο σας έχω πει και άλλη φορά ότι διακοπή των κηρυγμάτων δεν σημαίνει Διακοπή της πνευματικής μα ζωής Διακοπή στα κηρύγματα Είναι επιβεβλημένη Διότι Το καλοκαίρι όντως δεν προσφέρεται Ούτε για σας Να παρακολουθείτε τα κηρύγματα Αλλά ούτε και για μένα Προσφέρεται όμως για εμάς όλους που θέλουμε να συνεχίσουμε την πνευματική μας ζωή, προσφέρεται να φέρουμε στο νου μα αυτά τα 20-25 κηρύγματα που έγιναν φέτο εδώ και τα οποία... Είναι πρώτης τάξεως μαθήματα για να διατηρούμε και να συντηρούμε το Λόγο του Θεού μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού θέλει καλλιέργεια, θέλει καρδιά καλλιεργημένη. Έτσι μας είπε ο Κύριος όταν μας έδωσε εκείνη την ωραία παραβολή, την παραβολή του σπορέως, όταν ο Λόγος του Θεού λέει πέσει στο δρόμο, δεν πιάνει. Όταν πέσει στις πέτρες, δεν πιάνει. Όταν πέσει στα αγκάθια, δεν πιάνει. Όταν όμως πέσει στη γη την αγαθή, την καλλιεργημένη γη, την καλλιεργημένη καρδιά, εκεί ο Λόγος πιάνει. Επομένως, Εάν έχουμε εμείς διάθεση, μπορούμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και δεν ήταν λίγα και δεν ήταν μικρά. Βλέπετε εδώ έχουμε την ευκαιρία, την τιμή να ασχολούμεθα με το Λόγο του Θεού επισήμως, δηλαδή το Λόγο της Αγίας Γραφής. Και ο Λόγος της Αγίας Γραφής είναι πολυτιμότερος και αυτό είναι κυριολεκτικό, σας παρακαλώ να το κατανοήσετε με ακρίβεια. Ο Λόγος του Θεού είναι πολυτιμότερος υπέρ χρυσίων και αργύριων, λέγει η Αγία Γραφή η ίδια. Παραπάνω από τα χρυσάφια και από τα ασήμια και παραπάνω από, τη, από οτιδήποτε είδο πολύτιμο ο Λόγος του Κυρίου είναι η κορυφή και σε αυτούς οι οποίοι θα ανταλλάξουν το Λόγο του Θεού με τα λεφτά. Θα συμβεί αυτό που θα σας πω και παρακάτω «Το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν <coughs> αλλά οι δε εξητούντες των Κύριων ούκαι το παντός αγαθού». Βλέπετε η εποχή μας εδώ είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο, το κρίσιμο σημείο. Η οικονομική αυτή κρίσης που έτσι θέλουν να μας την παρουσιάζουν, δεν είναι στην πραγματικότητα οικονομική κρίση. Είναι μία δοκιμασία που επιτρέπει ο Κύριος για να δει και να δούμε και εμείς κατά πόσον στην, στην κρίση μας είμαστε σωστοί. Για να δούμε τόσα χρόνια τελικά τι διαλέξαμε, το χριστό ή τον χρισό. Τον Χριστό, τον Χριστό ή τα λεφτά. Εδώ έρχεται το κρίσιμο σημείο, η λεφτα εδω ερχεται το καμπή, για να ψαχτούμε, να ψαχ, ψάξουμε τον εαυτό μας και να δούμε τι φόβος και τι τρόμος είναι αυτός που μας πιάνει επειδή κόβεται ο 14ο μισθό ή τέταρτος μιστός ή ο δέκατος τρίτος ή ο δωδέκατος ή ο ο οποιοσδήποτε μισθός. Τελικά είμαστε οι άνθρωποι του μισθού, είμαστε οι άνθρωποι της τσέπης, είμαστε οι άνθρωποι του πορτοφολιού ή είμαστε οι άνθρωποι του Θεού. Διότι βλέπετε τώρα που μιλάω σε τόσους ανθρώπους, σε τόσους ανθρώπους απευθύνομαι, τους βλέπω και είναι όλοι παγωμένοι. Λέω, σε τι μιλάω, σε ανθρώπους, μιλάω ή σε λιθάρια. Σε τι μιλάω. Εσείς που μέχρι τώρα κάνατε τους πιστούς, ξαφνικά τα ξεχάσατε όλα. Εσύ που μου έλεγες ότι πιστεύεις στον Θεό, τι λογιά πίστη είναι αυτή που μόλις σου είπαν ότι κόβεται ο μιστός; ή δεν ξέρω κάποια στιγμή θα σου, θα σου το πει αυτό, ότι κόβονται εντελώς τα χρήματα τι είσαι κρεμασμένος από την τσέπη σου είσαι. Εκεί είναι η ελπίδα σου. Στην τσέπη σου είναι η ελπίδα σου. Στην τσέπη σου είναι η πίστη σου. Ο Κύριος μας το είπε. Και αν θες να λες ότι είσαι πιστός, πίστεψε το καλά. Ουμι σε ανώ, ουδούμι σε εγκαταλείπω. Εφόσον σε μένα, ούτε θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω και ο ύμνος που σας είπα ο γνωστός ύμνος που ψάλλουμε στην Αρτοκλασία που δεν είναι ύμνος αλλά είναι λόγος της Αγίας Γραφής ο στίχος αυτός γράφεται στον 33ο ψαλμό μπορείτε όσοι θέλετε να τον κοιτάξετε να τον διαβάσετε τι λέει πλούσιοι επτώχευσαν και επίνασαν ποιοι είναι οι πλούσιοι δεν είναι αυτοί που έχουν πολλά Πλούσιοι είναι αυτοί που εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους στα λεφτά. Και τέτοιοι πλούσιοι μπορεί να είναι και αυτοί η γιαγιά, η κάθε γιαγιά, ο κάθε παππούς που τρέμει μην του κόψουν τη σύνταξη. Οι πλούσιοι αυτοί που πιστέψαν στα λεφτά και κρέμονται από τα λεφτά θα φτωχύνουν, επτώχευσαν και επίνασαν και θα φτωχύνουν και τα πεινάσουν. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το τονίζει ιδιαίτερο ο λόγος του Κυρίου. Τόσα χρόνια που το ψέλουμε στην Εκκλησία, τόσα χρόνια σε τόσες αρτοκλασίες που πήγε, δεν κάθισες να σταθείς αυτό το τον Τώρα όμως επιβάλετε να σταθείς. Και τι λέει παρακάτω, οι εξητούντες όμως των Κύριων, αυτοί που απλώνουν τα χέρια τους των Θεών και ζητάνε από τον Θεό να τους δώσει και όχι από τους κυβερνήτες όχι από το, όχι... αυτούς που έχουν τα λεφτά αυτοί δεν θα στεριθούν τίποτα αυτό πίστεψέ το γιατί αυτό ήρθε ο καιρός να γίνει αυτό πίστεψέ το και βάλ το καλά στο κεφάλι σου και εσύ και εγώ γιατί αυτό είναι η ώρα που αρχίζει πλέον να εφαρμοστεί Αυτό λοιπόν το οποίο σας εύχομαι για τον καιρό του καλοκαιριού που το κήρυγμα μεν εκ των πραγμάτων θα πρέπει να σταματήσει ο λόγος του Θεού πάντοτε να βράζει μέσα σου η αγάπη σου προς τον Θεό να είναι πάντοτε ζέουσα να καίει δηλαδή ο λόγος του Θεού να είναι πάντοτε ενεργής και να παρακαλάτε καθημερινώς τον Κύριο κάθε ώρα και κάθε στιγμή και να λέτε αυτό που λέμε εκεί στις κηδείες στις κηδείες δεν το λέμε για τον πεθαμένο το λέμε για μας που ακούμε που είμαστε εκεί παρόντες Ευλογητό Κύριε δίδαξόν με τα δικαιωματά σου τι σημαίνει αυτό να είσαι δοξασμένος Θεέ μου και δίδαξέ με θύμησέ μου Θύμησέ μου στο κεφάλι μου τα δικά σου τα λόγια τα δικαιωματά σου <και> Θύμησέ μου τα λόγια σου τι υποσχέσει σου Θύμησέ μου Κύριε τον όμο σου θύμησέ μου Τον άκουσες εδώ Τον ακούς τώρα Για βάλε πόσα χρόνια 35 ολόκληρα χρόνια 35 ολόκληρα χρόνια Τον ακούσες εδώ το λόγο του Κυρίου 35 χρόνια εγώ Ο ταλέπορος εδώ κάθομαι και στον Κυρίτο 35 χρόνια. Ε, λοιπόν, καιρός είναι να σηκώσει τα χεράκια σου και εσύ στον Κύριο και να πεις, Κύριε, θύμισέ μου αυτά που τόσα χρόνια μαθαίνω εκεί. Και ο Κύριος δεν θα σου χαλάσει το χατήρι. Ο Κύριος και θα σου θυμίζει, και θα σου υπενθυμίζει, και θα σε φωτίζει, ούτως ώστε πάντοτε ο Λόγος του Θεού να είναι και ο σου, αλλά και ο χαλινόσου. σου. Ο λόγος του Θεού θα είναι κίνος που θα σε τραβάει προς την αιώνια ζωή, αλλά θα είναι και το χαλινάρι που θα σε κρατάει από κάθε κοσμική και αμαρτωλή επιθυμία. Αυτά σχετικά με την ανακοίνωση που σας έκανα όσον αφορά στη διακοπή του κηρύγματός μας. Θα συνεχίσουμε όμως σήμερα τελευταίο κήρυγμα αφού πρώτα θυμηθούμε αυτά τα οποία είπαμε προχτέ, την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Και σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη Κυριακή ερμηνεύοντας τους στίχους 7 και 8 του 18ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος Μας έδειξε, μας έδειξε ο Λόγος του Θεού τι? <κοί> Να μην προσέχεις τα λόγια των ασεβών. Να μην προσέχεις τα λόγια που λένε οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί, οι άνθρωποι οι ασεβείς, οι άνθρωποι οι άφρονες για Θεό, για το Θεό άφρονες. Ποιοι είναι αυτοί οι άφρονες? Είναι αυτοί που τους βλέπει σήμερα στην τηλεόραση... Και έρχονται να σου κάνουν μάθημα και να σου πούν γιατί πρέπει να σε κλέψουμε. Αυτόν μην του δίνει σημασία. Και να θυμάσαι αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμά ο εντολό. Να σου πάρουν, λέει, το σπίτι, μην φοβάσαι. Να σου πάρουν τα λεφτά σου, μην φοβάσαι. Να σου πάρουν και τα ρούχα σου, μην φοβάσαι. Να σου πάρουν και το κορμί σου το ίδιο να σε οδηγήσει στο θάνατο, μην φοβάσαι. Δεν είναι λέει δικά σου αυτά δώστα. Εκείνο που να φοβάσαι μη χάσει είναι η ψυχή σου. Διότι εκείνη η ψυχή σου είναι εκείνη που σου ανήκει. Εκείνη που την κουμαντάρει, Εκείνη που θα την πάρουν μόνο εφόσον του τη δώσει, Αν του τη δώσει, εκεί θα είσαι άξιος της κακομεριάς σου και της συφοράς σου. Στόμα Άφρονος συντριβεί αυτό. Μην προσέχεις τα λόγια του ασεβούς του Άφρονος. Γιατί Γιατί ο Άφρον είναι βλάστημος. <και> Γιατί αυτά που λέει ο Άφρον είναι λόγια τα οποία είναι βλαστημίες κατά του Θεού. Και σε αυτόν που τον θαυμάζει σήμερα και λε ωραία κοίτα, κοίτα, οι κυβερνήτες μας πω από τι μιλάνε, τι λόγια λένε, και τους ακολουθείς θα έρθει η ώρα που θα τους κλάψεις και θα συμβεί εκείνο που λέει εκεί στην Αγία Γραφή στις πράξεις των Αποστόλων στο 12ο κεφάλαιο που ο κόσμος λέει κάποτε θαύμαζε τον Ηρώδη που τους μιλούσε και τον χειροκροτούσαν και του λέγανε ρε τί φωνή είναι φτούνι που έχεις εσύ, εσύ δεν είσαι άνθρωπος εσύ είσαι Θεός και το πίστεψε λέει ο Ηρώδης ότι είναι Θεός και έπεσε εκείνη τον ώρα κατέβηκε και λέει «Άγγελος Κυρίου» και επάταξεν αυτόν και γενόμενος σκολικό βροτος απέψυξε τον χτύπησε λέει τούτο σε μια καρπαζά» ο άγγελος τέσσε τόσο δυνατή άμα σου δώσει ένας άνθρωπος πολύ δυνατός σου δώσει μια καρπαζά άντε να σε πονάει το κεφάλι σου κάνα δύο εβδομάδες άμα είναι πολύ δυνατός σου πονάει κάνα μήνα ε, και τι είναι αυτό άμα σε βαρέσει άγγελος τότε δεν σε πονάει το κεφάλι σου τότε το κορμί σου βγάζει σκουλίκια και τα σκουλίκια σε τρώνε έτσι λέει λέει η Αγία Γραφή και όταν λέει η Αγία Γραφή, όχι μόνο πιστεύουμε αραστικόμαστε και προσοχή και ακούμε γενόμενος σκολικόβροτος απέψυξε ε, και λέει η ψυχή του αυτό σημαίνει απέψιξε βγήκε η ψυχή του Αφού πρώτα τον φάγανε τα σκουλίκια. Γι' αυτό λέει μην πιστεύεις τα λόγια του Άφρονα. Ο Άφρονας λέει γιατί κάθεται σε ένα θρόνο ψηλά, γιατί σκαρφάλωσε εκεί πάνω, πάνω, πάνω, σκαρφάλωσε, βάλε με το μυαλό σου, σκαρφάλωσε σε μια πολυκατοικία, σε ένα ουρανοξύστη, 50-100 ψηλά, και εσύ τον βλέπεις και καμαρώνει. Αλλά όταν θα φτάσει εκεί ψηλά, θα πέσει... Και άμα πέσει, είναι σαν του καρπούζι. Άφησε ένα καρπούζι από εκεί πάνω να πέσει. Και τα κουκούτσα θα σπάσουν. Όχι μόνο το καρπούζι θα σπάσει, και τα κουκούτσα του καρπουζιού και εκείνα θα σπάσουν. Είναι δυνατόν να αφήσει από τον πεντητικό στόροφο, από τον εκατοστόροφο, να αφήσει ένα καρπούζι και να πε κάτω και να μην πάθει τίποτα. Ποτέ, τίποτα. Αδύνατο. Μόνο αν γίνει ένα θαύμα, κατέβει άγγελο Κυρίου και το βουτήξει να μην πέσει κάτω. Η λογική λέει ότι θα συνθλιβεί, δεν θα μείνει τίποτα, σου μη θα πέσει κάτι. Ε, λοιπόν, αυτό θα είναι και το τραγικό τέλος εκείνου του άφρονα, ο οποίος καβάλισε το καλάμι που λέει και ο λαός και νομίζει ότι είναι ο Θεός. Γιατί έτσι νομίζει, του είδε πώ μιλάνε. Τους είδε πώ μιλάνε που βγαίνουν στην τηλεόραση. Είδε λες και είναι, λες και είναι ποιοι είναι, οι θεοί είναι. Εμείς αποφασίζουμε, περνάνε όλοι με αυτό το ύφο το ύφος το περιφρονητικό, το ύφος το γελίο, το γλιόδες προς τους ανθρώπους και νομίζεις εσύ ότι πάει πω, πω η τύχη μας είναι στα χέρια τους. Δεν είναι στα χέρια τους η τύχη μας. Δεν είναι στα χέρια τους η ζωή μας. Εδώ σε θέλω να πιστέψεις την αλήθεια των Λόγων του Θεού και να είσαι έτοιμος σαν να πας τιμή να τους τρύψεις τα μούτρα και τους μισθούς και τις συντάξεις και να πεις εγώ, ανήκω στον Κύριο, δεν έχω καμία παρτίδα, κανένα παρεδώσε μαζί σας. Τελείωσε. Πάρτε και τα λεφτά σας, πάρτε και τα δεν ξέρω τι άλλο, πάρτε και τις δουλειές σας, πάρτε τα όλα. Να τελειώσω, να, ξε, να, να ξεκολλήσω, να ξεμαγαρίσω από εσά. Εκεί θα πάει η δουλειά. Διαβάζουμε παρακάτω τώρα. Στίχος 9. Ο μη ιόμενος εαυτόν εν της έργης αυτού, αδελφό την του λιμενουμένου εαυτόν. Εδώ μιλάει ο Λόγος του Θεού για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Και το ξαναδιαβάζω. Ο μη ομένος εαυτόν, δηλαδή εκείνος που δεν φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του, που δεν φροντίζει τις ανάγκες του με τα δικά του έργα, τα δικά του τα χέρια, αυτός λέει μοιάζει, αυτός είναι αδελφός λέει εκείνου ο οποίος τραυματίζει τον εαυτό του και αυτοκτονεί. Αυτό μην το πάρετε από την κυριολεκτική πλευρά του υλικού του πράγματος δεν μιλάει από ηλικής απόψεως ο Κύριος. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτόν ο οποίος φροντίζει τον εαυτό του να φάει, να πιει, να κοιμηθεί. Δεν είναι αυτή η αποστολή του Θεού να σε διδάξει πώς τα εργάζεσαι και πώς τα φας και πώς τα κοιμάσαι. Ο Κύριος αυτά τα έχει δευτερεύοντα είναι τα πρωτεύοντα του Θεού και τα πρωτεύοντα του Θεού είναι αυτά που λέει εδώ πάρτα από πνευματική απόψεως μην περμέγεις να σε διδάξει ο Πρωθυπουργός τι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου μην περμέγεις αυτοί που έχουν την τηλεόραση στα χέρια τους Ανάθεμα την ώρα που μπήκε μέσα στα σπίτια μας αυτή η καταραμένη τηλεόραση. Ανάθεμα την ώρα. Μην περμένει, Αυτοί οι οποίοι λένε ότι σε κυβερνάνε, μην αυτοί να σου πούνε ένα καλό λόγο. Μην περμένει να σε καταρτίσουν... Μην περιμένει να σε καθοδηγήσουν στη σωτηρία. Μην περμένει να σου ανοίξουν τα μάτια. Αυτοί προσπαθούν να τα μάτια. Αυτοί προσπαθούν να σε οδηγήσουν στην καταστροφή να ακούσεις και κάτι άλλο μην περιμένεις και από μένα που έρχομαι και σου κάνω το κήρυγμα γιατί Ξέρεις γιατί γιατί εγώ κάνω κήρυγμα 35 χρόνια κάνω κήρυγμα είδατε εσείς ποτέ εδώ την εκκλησούλα γεμάτη εγώ δεν είδα ποτέ Αν δεν καμια καμιά φορά 50-60 άτομα ή πολύ-πολύ Άρα τι σημαίνει αυτό όταν εσύ δεν θέλεις όσο κι αν κραυγάζει ο ιεροκήρυκας δεν πρόκειται να διορθωθείς. Μη περιμένεις να σου φωνάξει ο ιεροκήρυκας για να διορθωθείς. Θέλεις να σου θυμίσω κάτι. Να καταλάβεις τι σου λέω. Για σου επέτρεψε ο Θεός στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία. Επέτρεψε και επί 70 χρόνια. 70 χρόνια. 70 χρόνια έπεσε πίνα. Πίνα, όχι από ψωμί, πίνα. Πίνα, από λόγω Θεού, πίνα. Πίσαν τα πάντα. Mm. Χάθηκε η πίστη. Όχι. Γιατί δεν χάθηκε η πίστη γιατί 70 χρόνια ο λαός, αυτοί που αγαπούσαν τον Θεών, ετρέφετο από την καλή του τη θέληση. Είπαν οι Ρώσοι, είπαν οι γιαγιάδες, οι Ρωσίδες, είπαν οι παππούδες, οι Ρώσοι, είπαν ότι εμείς την πίστη μας δεν θα την αφήσουμε να σβήσει. Και τη συντήρησαν οι ίδιοι. Και δίδαξαν τα παιδιά τους, δίδαξαν τα εγγόνια τους, δίδαξαν τα δικώνια τους, δίδαξαν τα τριγώνια τους, τα δίδαξαν όλα και μέχρι σήμερα η πίστη στη Ρωσία παραμένει και θα παραμένει. Να σου πω και άλλο. Εδώ στην Ελλάδα κάποτε έπεσε πίνα, πνευματική πίνα, 400 ολόκληρα χρόνια. 400 χρόνια. Όταν ήρθε ο Ισλαμισμός εδώ, ήρθαν οι Τούρκοι, και θυμάστε τότε, αυτά που θέλουν να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε σήμερα βλέπετε, είναι είναι βλέπετε, είναι βλέπετε εντολή της μασονίας, εντολή. Θέλουν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε τώρα. Πώς διατηρήθηκε εκείνη η πίστη? Από κάτι παπαδάκους, αλλά μην ακούσουν το όνομα παπάς, από κάτι παπαδάκους, οι οποίοι ήταν στα μοναστήρια και τρέχαν τα παιδάκια, τα η τους, νύχτα, για να πάνε να διαβάσουν το ψαλτήρι και να πάνε να διαβάσουν το ορολόγιο και να πάνε να διαβάσουν τα βιβλία της Εκκλησίας για να μάθουν τα γράμματα όπως έλεγαν του Θεού τα πράγματα. Αλλά αυτά τώρα λέει δεν γίναν ποτέ λέει ψέματα. Ευγήκαν να διαστρέψουν την ιστορία. <ΣΣΣ> και όταν τους ρωτήσαμε κάποτε λέει γιατί, γιατί το κάνετε αυτό. Α λέει για την ελληνοτουρκική φιλία να μην παραξιγιόμαστε λέει, τους Τούρκους. Α, τα για να μπαραξηγιόμαστε με τους Τούρκους να πούμε ψέματα για την ιστορία μας. Να τι σημαίνει ο λόγος εδώ του Κυρίου. Άμα δεν κοιτάξει λέει εσύ ο ίδιος να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Σε αυτή την εποχή είμαστε τώρα. Που πρέπει εσύ ο καθένας από μας να ψάξεις να βρεις το φαρμακό σου. και δεν θα σου πω κάτι. σήμερα υπάρχουν οι παπάδες που θα σου δώσουν ένα φάρμακο θα πας να ξομολογηθείς και θα σου πει ο πάρε αυτό το φάρμακο αλλά σε προλαβαίνω έχετε παιδιά έχετε αγγόνια μάθετε τα να ψάχνουν μόνα τους γιατί σε λίγο θα χαθούν οι παπάδες θα χαθούν οι γιατροί και τότε ο δυνάμενος σωθήν σωθήτου. Τότε όποιος μπορεί ασώσει σώσει ο καθένας τον εαυτό του. Εκεί πηγαίνει η κατάσταση. Εκεί. Το λένε και Αν θα κυβερνήσουμε εμεί τα πρώτα κεφάλια που θα πέσουν θα είναι τον παπά Τελείωσε. Αυτοί μας κάνουν τη ζημιά. Αυτοί μας χαλάνε τις δουλειές Μάθε το παιδί σου, μάθε τα αγκόνια σου να ψάχνει μόνο του την αλήθεια. Μην κάθεσαι και βαφκαλίζεσαι και κοροϊδεύει τον εαυτό σου που λέγανε και μερικοί και το λένε ακόμα. Ότι ξέρεις εγώ το παιδί μου το πήγαινα στην εκκλησία. Ποιο πήγαινε στην εκκλησία. Και τι έκανες όταν πήγε 15-10 χρόνια έφυγε από την εκκλησία. Και λοιπόν τι έγινε τώρα. Ε. Δεν θα του πας στην εκκλησία. Θα το μάθεις, να του δείξεις τον δρόμο πως πηγαίνουν στην εκκλησία να πάει μόνο του εκείνο έχει αξία όχι να το πάρει από το χέρι όσο είναι τρίο χρονών και να το τραβάς και από τα αυτή, να του πεις θέλω όσο πάμε, πάμε στην εκκλησία όχι θα το μάθεις θα του δείξεις τον δρόμο να πάει μόνο του στην εκκλησία για να μπορεί κάποια στιγμή να σώσει το ίδιο τον εαυτό του διότι σήμερα τα παιδιά δεν μπορούν να σώσει τον εαυτό τους Τα αποστρέψαμε από την Εκκλησία, <και> τα διώξαμε από την Εκκλησία, τους δείξαμε ψεύτικες εικόνες δίθεν του κόσμου αυτού και τα παιδιά τώρα αγάπησαν τον κόσμο και την αμαρτία και πλέον στην Εκκλησία ξεφύγανε και φτιάξανε δικούς τους θεούς. Ο σε αυτόν, αυτός που δεν έμαθε να γιατρεύει ο ίδιος τον εαυτό του ο Κύριος σου έδωσε φάρμακα ο Κύριος σου έδωσε και γιατρούς αλλά είπαμε κάποια στιγμή ο Κύριος θα επιτρέψει να φύγουν οι γιατροί να φύγουν οι πνευματικοί να χαθούν οι παπάδες να πρέπει να πάρεις από εδώ από την Ελλάδα το αεροπλάνο να πας στη Ρωσία να ξομολογηθείς γιατί εκεί πέρα θα υπάρχει ένας παπάς θα το πάρει στο αεροπλάνο να πας. Θα το πάρει να πάρεις να στη Ρωσία. Εδώ δεν πας δίπλα. Εδώ έρχεται η γεβαρή καμπάνα και απέναντι εδώ δεν έρχεται. <Το> Πώς θα πας στη Ρωσία. <Το> Αυτές θα είναι οι δοκιμασίε οι θλίψεις οι οποίες έρχονται. <Το> Αυτό που λέγει ο Άγιος Ισαία, ο προφήτης που εορτάζει σήμερα, σήμερα είναι το Αγίου Ισαίου του προφήτου. Τι λέει, θα έρθει ο καιρό, θα έρθει ο καιρό, ποιο καιρό, που θα πεινάσει ο κόσμο από την έλλειψη του λόγου του Θεού. Θα ζητάμε λόγο Θεού τότε και θα λέμε ρε παιδιά, ένα παπά να μα πει μια κουβέντα, δεν υπάρχει παπά. Δεν υπάρχει παπά. Ρε παιδιά, ένα παπά να ξομολογήσει, δεν υπάρχει παπά. Ένα παπ να μα βαφτίσει το παιδί, δεν υπάρχει παπ εκεί πάμε σε αυτή την εποχή πάμε ο ομένος σε αυτόν εν της αυτού Μόνο σου θα ψάξει τη σωτηρία σου γιατί όσοι παπάδες και να έρθουν όσοι δεσποτάδες ο Χριστός ο ίδιος να κατέβει δεν κατέβει και ο Χριστός πόσοι τον ακολούθησαν τον Χριστό τίποτα Τίποτα, ελάχιστη. Ο Χριστός ο ίδιος δεν κατέβηκε και οι μαθητές του που πηγαίναν κοντά του, είδατε την ώρα τη δύσκολη, τον εγκατέλειψαν και εκείνοι φύγανε. Όχι παπάς να είναι κοντά σου, άμα εσύ δεν το θέλεις και δεν έχεις το μυαλό σου στη σωτηρία, ο Χριστός ο ίδιος να είναι εδώ, Ιούδας θα γίνει και θα τον προδώσει. Γι' αυτό λοιπόν κοίταξε να είσαι προετοιμασμένος. Να ξέρεις τη δύσκολη στιγμή να σώσεις τον εαυτό σου τον ίδιον, Και μάθε και τα παιδιά σου, μάθε και τα αγωνία σου, μάθε και τους φίλους σου, μάθε και τους συγγενείς σου ότι ξέρεις μην περιμένετε από μένα, θα μάθετε να σωθείτε μόνοι σας. Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε το άλλο εάν αγαπάτε την ψυχή σας. Καθοδήγησε τα και δείχνει πώ θα πάνε μόνα του στη σωτηρία. Πώ έκανε με το παιδί σου και του λε: Ξέρει, παιδάκι μου, τώρα που είσαι μικρό, σε πήρα εγώ από το χέρι. Τώρα που έπεσε και χτύπησε τον πόδι σου και σε πάω στο γιατρό. Όταν θα μεγαλώσει όμω, εγώ θα έχω πεθάνει. Θα μάθει τι θα κάνει. Μπορεί να ξαναπέσει όταν μεγαλώσει και γι' αυτό κοίτα που πάνε για τον γιατρό, να πα να βρει τον γιατρό, να αρθεί να σου γιατρέψει το σου. μη όμενος εαυτόν εν της αυτό. αυτού εάν δεν μάθεις λέει μόνος σου να σώζεις τον εαυτό σου Μοιάζει λέει σαν τον αδελφό είσαι λέει αδελφός τίνος εκείνο που κοιτάει πότε να αυτοκτονήσει εκεί θα φτάσουμε μια μέρα εκεί θα φτάσουμε μια μέρα για έλα να μου πεις εσύ τι θα κάνεις μεθαύριο Γιατί εκεί πάνε τα πράγματα Τι θα κάνεις μεθαύριο Εάν σε υποχρεώσουν κάποια στιγμή Και προσκυνήσεις τον αντίχριστο Θεό Θεός φυλάει Τι θα κάνει το παιδί σου Εντάξει εσύ πες ότι έμεινες πιστός Και δεν προσκύνησε, Έρχεται το παιδί σου πίσω Έρχεται τα σου Για πε μου τι θα κάνει αυτό το παιδί όταν θα πάει μόνο του και θα ζητήσει και θα πει: παιδιά εμένα σφραγίστε με! Διότι εγώ θέλω να τρώω. Και κάποια στιγμή θα πει με το μυαλό του: Τι έκανα τώρα. Μετανοώ. Μα... Γύρω το παιδί που πλέον δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, ξέρει τι θα κάνει. Θα ανέβει πάνω στην πολυκατοικία και θα πέσει με το κεφάλι κάπου. Μα... Να γλιτώσει από τι τύψει τη συγκριτήσεώ του. Μα... Γι' αυτό δίδαξε το από τώρα. Μάθε του και δείχτου το Λόγο του Θεού. Μάθε του και δείχτου πώς βαδίζουν για τη σωτηρία. Μέχρι τώρα δεν το έκανες. Μην στέκει όμως ακόμα με σταυρωμένα τα χέρια. Γινείτε διδάσκαλοι και καθηγητέ και κατηχητές των παιδιών σας και των εγγονιών σας. Μην πεις μέσα σου, μην πεις μέσα σου. Ε, είμαστε σε άλλη εποχή τώρα, τι θα κάτσουμε να τους πούμε στα παιδιά και εσύ θα καταστραφεί, αλλά και το παιδί σου θα καταστρέψει. Α είναι 10, α είναι 12, α είναι 15, α είναι 18, λαό παιδάκι μου, εγώ. Μπορεί να πεθάνω εγώ αύριο. Κάτσε να σου πω δύο πράγματα. Τι λες Ρε Μπαλτσούρ, κάτσε να σου πω. Δεν θα σου κουράσω. Μια ωρίτσα θα κάτσουμε. Μια ωρίτσα να σου πω δύο πραγματάκια που θέλω. Θα του μείνουν αυτά μέσα στο κεφάλι του. Αυτά δεν τα ξεχνάει. Γιατί αυτά είναι λόγια Θεού και ο Θεός δεν θα αφήσει να ξεχαστούν τα λόγια του. Αλλά βλέπετε δεν είχαμε μυαλό, μαζεύαμε τα παιδιά μας γύρω μας για να του πούμε τι, αρμπλούμπες και βλακίες. Άντε λοιπόν τώρα που στριμώχνουν τα πράγματα, μάζεψε τα δικά σου τα παιδιά και πες τους λόγο Θεού. Και είναι μεγάλα, α είναι και 20 είναι και Μπορεί να γελάσουν εκείνη την ώρα, να συρρονευτούν εκείνη την ώρα που θα τους μιλάς. Αλλά πίστεψέ με ότι μέσα τους θα κλαίνε. Απ' έξω μπορεί να γελάνε, μέσα τους θα κλαίνε. Διότι ο Λόγος του Θεού πλησιάζει, πλησιάζει, πλησιάζει η ώρα και η στιγμή που εκεί θα φανεί πόσο ωφέλιμα ήταν τα Λόγια του Θεού για τον κόσμο και πόσο δυστυχείς ήταν εκείνοι που δεν κάθισαν να ακούσουν λόγο Θεού ή δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουν λόγο Θεού. Εκείνος λοιπόν που δεν έμαθε μόνος του να γιατρεύει τον εαυτό του, να διορθώνει τα ελαττωματά του, να πηγαίνει μόνος του στην εκκλησία, να τρέχει μόνος του στον ιατρό. Εκείνος είναι λέει αδελφός εκείνου που αυτοτραυματίζεται και κοιτάει πότε να αυτοκτονήσει γιατί λέει είναι αδελφός εκείνο και δεν λέει είναι ο ίδιος γιατί ξέρει γιατί γιατί άμα είσαι αδελφός ενός τέτοιου ανθρώπου ο αδελφός σε παρασύρει θα πας και εσύ κοντά θα γίνεις και εσύ σαν και εκείνονε. Μην ακούτε τα λόγια αυτά, αδερφοί μου, σαν λόγια ψεύτικα. Κραυγάζω 35 ολόκληρα χρόνια. Το είπα και Τώρα πιστέψτε με ότι τα λόγια αυτά είναι πλέον ζωντανά από κάθε άλλη φορά, προηγούμενη φορά. Αλλά λόγια αυτά πλέον είναι ζωντανά, τόσο ζωντανά. Ήταν οι εποχές αυτές που όσο κι αν θέλεις να κλείσεις τα μάτια σου και να πεις ότι όχι δεν συμβαίνει, είναι ψέματα. Άμα ανοίγεις τα μάτια σου θα βρίσκεσαι πάντα μπροστά στην πραγματικότητα που θα είναι πάντοτε ζωφερή και δύσκολη. προχωράμε και στον επόμενο στίχο Εδώ προσέξτε τώρα εδώ είναι ο παρηγορητικό λόγος Μέχρι τώρα σας έδειξα τις δυσκολίες Τώρα όμως ο Κύριος βλέπεις δεν θέλει να μας αφήσει με τη δυσκολία ο Κύριος θέλει να σου δείξει και τη σωτηρία ο Κύριος θέλει να σου δείξει και την αισιοδοξία γιατί εσύ ξέρεις τι λες τώρα πω πω πω πω πάει θα χάσουμε τα λεφτά μας πω πω πω πω θα πεινάσουμε γιατί γιατί σε μάθαν μια ζωή να αισιοδοξείς μόνο όταν έχεις λεφτά στη τσέπη σου γι' αυτό και γι' αυτό πάει εκεί το μυαλό μας τώρα Ακόμα στη τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού εκ μεγαλωσύνης ισχύως. πάρτε το το παιδάκι σας παρακαλώ έξω δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά έτσι άκου λοιπόν τι λέει ο λόγος του Κυρίου εκ μεγαλωσύνης ισχύως. όνομα Κυρίου λέει τον Κύριο δεν τον πιστεύει έτσι όπως έμαθες όπως εμάθανε ότι υπάρχει ένας Θεός γεμάτος αγάπη, κάνει, φτιάνει ωραίες θεωρίες το όνομα Κυρίου σημαίνει τι δύναμη και μεγαλοπρέπεια μην κάθες κακομήρηση αυτό σου λέει μην κάθες κακομήρηση και λες πω, πω πω τώρα τι μας περιμένει καταλαβαίνεις τι λες καταλαβαίνεις τι σου λέω εμείς έχουμε το όνομα του Κυρίου που σημαίνει δύναμη σημαίνει βασιλεία καταλαβαίνεις τι σου λέω πού είναι η πίστη σου Πού είναι η πίστη σου. Τι λέει η Αγία Γραφή Ή ο Θεός υπερημών τις καθημόν; Εάν ο Θεός λέει μαζί μας Ποιον έχουμε να φοβηθούμε Ποιον έχουμε να φοβηθούμε Και εδώ σου λέει ο Λόγος του Θεού πάλι εδώ Εκ μεγαλοσύνης ισχύος όνομα Κυρίου Όταν μιλάς για Θεό Θεό των Χριστιανών Θεό των Ορθοδόξων Εκεί μην πιστεύεις ότι αυτός είναι κανας Αλλάχ Μην πιστεύεις ότι είναι κανας βλαμένος Θεός Που κάθεται καρφωμένος Διάολος δηλαδή μέσα σε ένα άγαλμα oh, Δεν είναι αυτός ο Θεός μας Δεν είναι αυτός ο Θεός μας Ο Θεός μας είναι Ο παντοδύναμος Θεός Ο Θεός μας είναι Ο αληθινός Θεός Ο Θεός μας είναι Εκείνος πόσο και αν το μετράς με ευρώ και με δολάρια και δεν ξέρω με τι άλλα τα μετράς τίποτα πατσαβούρια είναι αυτά μπροστά στην αξία του Θεού γι' αυτό σου είπαν έχεις πίστη τρίψτε τους στης, τη μούρη τρίψτε τους τα λεφτά στη μούρη και φευγάτε από δάχτους να ξεμαγαρίσετε από δάχτους εκ μεγαλοσύνης όνομα Κυρίου όταν θα γονατίζεις να προσευχηθείς τώρα που πλησιάζει η δύσκολη στιγμή δεν θα λες πλέον Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Άγιος ο Θάνατος σε λέει σωγημάς, ξέρεις τι θα λες ε? Άγιος ο Θεός ο Παντοδύναμος και θα τρέχουν τα ματάκια σου δάκρυα γιατί η δύσκολη κατάσταση θα σε κάνει να πιστέψεις ότι ο μόνος που θα σε βγάλει από αυτά τα αδιέξοδα είναι μόνο ο Κύριος. Άγιος Ισχυρός, έχει δύναμη αυτός ο Άγιος, ο Θεός μας. Άγιος Αθάνατος δεν πεθαίνει, αυτοί θα πεθάνουνε. Αυτοί που σήμερα νομίζει ότι διαφεντεύουν τον κόσμο, εκεί φαίνεται η κακομοιριά του. Γιατί αυτοί σε λίγο θα του πάρουν τέσσερι και ο παπά πέντε. Παπά δεν θα υπάρχει, ούτε παπά θα υπάρχει. Θα του πάρουν έτσι, θα του πάνε για θάψιμο, σαν παλιόσκυλα. Εγώ δεν περιμένω να με σώσουν αυτοί. Το ελέη σωνιμάζεται, θα το πω στου ανθρώπου. Θα το πω στον μόνο παντοδύναμο Θεό, τον αληθινό Θεό. Κύριε Ισού Χριστέ, ελέησαι τον αμαρτωρόν. Και δεν έχω ανάγκη ούτε λεφτά ούτε σπίτια ούτε τίποτα εσένα να έχω και κανένα μην έχω <κυρίζει> αυτή είναι η κακομοιριά μας αδερφοί μου εφήγαμε από τον Θεό και πιαστήκαμε δυστυχώς από τα χέρια αναξίων ανθρώπων οι οποίοι μας έκαναν να πιστέψουμε σε αυτούς και τώρα αισθανόμαστε ξεκρέμαστοι γιατί θα μας κόψουν ένα κατοστάριο από τη σύνταξη Μα, μα, μα, μα, μα, μα δεν έρχεται λίγο το κεφάλι μας στη θέση του, δεν έρχεται το μυαλό μας στη θέση του τι περνάει από αυτούς αυτή μια ζωή έτσι θα γελάνε στην πλάτη σου θα σε κρατάνε θυμάμαι τώρα μια εικόνα μου λέγανε παλιά που ήταν εκατοχή εγώ δεν την πρόλαβα την κατοχή πολλοί από εσά την προλάβατε όμως μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποτε μου έλεγε κάποιο επερνούσα λέει εδώ στην Πάτρα σε ένα δρόμο και είδα λέει από ψηλά κάτι λέει Γερμανού στρατιώτε οι οποίοι είχαν δέσει λέει κόκαλα, είχαν δέσει κόκαλα σε, σε σκινάκια και τα κατέβαζαν από, κα, από, από ψηλά τα κατέβαζαν και πηγαίναν τα πεινασμένα τα παιδάκια να τα πιάσουν. Και όταν πήγαιναν να τα πιάσουν, τάκ του το τράβαγε πάνω το κόκαλο. Του το τράβαγε. Πειδάγαν εκείνα, πίναγαν και θέλαν να φάνε το κόκαλο να φάνει και του τράβαγε πάνω ο Γερμανό και δεν τα να φάνε έτσι μας κάνουν τώρα αυτοί είναι οι καινούργοι Γερμανοί Γερμανοί όχι στην εθνικότητα το φέρνω σε αντιστοιχία με εκείνους τους Γερμανούς είναι οι καινούργοι δυνάστες μας που σήμερα δεν κρατάνε κόκαλο κρατάνε 100 ευρώ και σου λένε πιαχτώ <Τι> δεν το πιασες για, κανε, για πίδα κάτω <Χα, χα, χα, χα. τράβα πάλι κάτω για πιαστώ ταπ πάνω και σε έκανα να κρέμεσε από 5 ευρώ και 10 ευρώ. Και γελάει αυτό. Και αντί να του πει, Αϊ πνίξω ρευρομιάρι, Αϊ πνίξω που θα κάτσω εγώ να με δουλεύει, Εσύ δεν πάω καλύτερα στον κυριό μου, αλλά δεν το λε. Γιατί, γιατί μάθαμε να κρεμόμαστε από τα λεφτά. εκ μεγαλοσύνης ισχύως όνομα Κυρίου δεν καταλάβαμε αδερφοί μου ποιος είναι ο Θεός μας δεν καταλάβαμε ποιον Θεό έχουμε δεν καταλάβαμε ότι αυτός ο Θεός αν εμείς του δίναμε το δικαίωμα αυτός ο Θεός θα είχε αναλάβει να μας υπερασπίζεται μια ζωή θυμήσου, θυμήσου, τι να θυμηθείς τι, τι χριστιανήσαστε να θυμηθείς ότι αυτός ο ίδιο ο Θεός 42 χρόνια Επερνούσε τους Εβραίους μέσα από την έρημο και του τάιζε και τους συνετήρισε 42 χρόνια. Τι τρώγανε αυτοί εκεί μέσα, τους το είπε εγώ θα σας ταΐσω και τους έβρεξε και ορτίκια, τους έδινε κάθε μέρα το μάνα, τους έδινε νερό 42 χρόνια και 42 χρόνια δεν τους έλειψε τίποτα. Γιατί αν αυτοί οι Εβραίοι είχαν λεφτά στην τσέπη του, όσα λεφτά και να είχανε, δεν θα μπορούσαν μόνοι τους να συντηρηθούν. Γιατί εγώ σου λέω, ορίστε, πεςτε μου τι θα κάνεις. Έχεις γιομάτες στη τσέπη σου, έχεις πόσα ευρώ, θες να σου δώσω, πόσα θες να σου δώσω, πόσα. 100.000 ευρώ, κατώ, 100 200 ευρώ. εγώ δεν έχω, παρακαλέσουμε κάποιον να σου μαζεύσουμε 300 ευρώ και πες ότι αύριο σου έρχεται ένας καρκίνος στον εγκέφαλο. Λοιπόν, τράπα να γίνει καλά σε παρεδόν. Πάρε 300.000 και τράπα να γίνει καλά να δω. Τι θα κάνεις. Τράπα να γίνεις καλά. Γιατί αν πας κοντά στον Κύριο ο Κύριος στη θεραπεία σου θα στηδώσει τσάμπα. Αλλά οι γιατροί που βλέπεις νομίζουνε, νομίζουνε ότι κρατάνε τον κόσμο στα χέρια του αλλά έρχεται ένας καρκίνος εκεί τραβιώνται πίσω για Γη πίσω. Ορίστε. Πάρε 300 Όχι 300.000. 300 εκατομμύρια ευρώ, πάρε. Πάρε 300 δισεκατομμύρια που λένε ότι χρωστάει η Ελλάδα. 300 δισεκατομμύρια. Πάρτα ή να πά να γίνει καλά από τον καρκίνο. Ε. Να δω τι θα καταφέρεις ε. Είδε γιατί είμαστε ηλίθοι. Το είδε γιατί είμαστε ηλίθοι. Γιατί τρέμουμε με μα κόψει το κατοστάρι. Και δεν τρέμουμε την ώρα και τη στιγμή που θα εγκαταλείψει με τον Κύριο. Δεν την τρέμουμε εκείνη τη στιγμή. Εκμεγαλωσύνης όνομα Κυρίου. Ορίστε. Και κλείνω. Αυτό δε προσδραμόντες δίκαιοι υψούντε. Εάν είστε λέει καλοί, λέει ο λόγος του Κυρίου, και τρέξετε κοντά σε αυτόν τον Κύριο, θα υψωθείτε. Δεν θα γελάνε εκείνοι η βάρος σας, εσείς θα γελάτε εις βάρος εκείνων των ηλθίων που πίστεψαν στα λεφτά. Ανακολουθήσεις τον Κύριο, διαβάστε τους, έχετε διαβάσει τους ψαλμούς, τους ψαλμούς του Διαβίδου, τους έχετε διαβάσει τους ψαλμούς του Δαβίδου, τους έχετε διαβάσει. Διαβάστε λοιπόν το ψαλτήρι και θα δείτε εκεί που λέει κάτι ωραίε οδές, οι ψαλμοί λένε κάτι ωραίε, σωδές κάτι ωραία ψαλσίματα δηλαδή που τι λέει μέσα το ψάλσιμο αυτό δεν έχουμε ανάγκη κανέναν Λέγαν οι Εβραίοι έχουμε τον Θεό που μας πήρε από την κατάσταση της δουλείας των Αιγυπτίων και μας έβγαλε από την ερυθρά θάλασσα και μας πήγε στη γη της Επαγγελίας δεν έχουμε ανάγκη κανέναν κανέναν δεν έχουμε ανάγκη διότι έχουμε τον Θεό. Έχουμε τον Θεό. Εσέρα τι σε σήμερα. Να ντρέπεσαι να πει τη λέξη Θεός. Σας λέω από αυτά τα τομάρια που είναι και μέσα τα 300 τομάρια που τα ταΐζουμε εμείς. Εμείς. Αυτούς τους ληστές. Διότι αυτοί δεν είναι, δεν είναι ηγέτες. Αυτοί είναι ληστές. Αυτού του γητέ που του συντηρούμε εμεί, εμεί του συντηρούμε και μα παίρνουν και τα υπόλοιπα τώρα. Και καλά κάνουν και τα παίρνουν γιατί του πιστέψαμε. Γιατί ακόμα, άμα πούνε σήμερα γίνονται εκλογέ, πάλι θα πατάτε να του ψηφίσετε. Yeah. Πάλι, πάλι θα πατάτε να του ψηφίσετε. Yeah. Πάλι, εκεί το μυαλό μα αγύριγο. Yeah. Αγύριγο το μυαλό μα. Yeah. Εάν του είχε όλου αυτού, του είχε καταλάβει και του καταλάβαινε τώρα έχεις φύγει από καιρό κάντε ό,τι θέλετε εγώ πάω σε αυτόν που δεν πρόκειται να με αδικήσει πάω σε αυτόν που δεν πρόκειται να με εγκαταλείψει εσείς ψεύτες είστε και ψεύτες παραμένετε και είδες που μας έφτασαν αυτό ήθελα να πω είδες που μας έφτασαν ακούσατε κανένα από δάφου να πει τη λέξη Θεός τώρα, τώρα που έχουμε οικονομική κρίση έτσι λένε, έτσι λένε ε? και να πήρε παιδιά Παρακαλέστε το Θεό. Τι το Θεό. Δεν υπάρχει Θεός. Θεός είναι η τσέπη μας. Θεός, θα θυμάσαι τώρα τα λογάκια του Κυρίου που είπε «Ου δίναστε δησί δουλεύει. δουλεύειν» Θεό δουλεύειν και μαμονά» Το θυμάσαι αυτό. «Θεό δουλεύειν και μαμονά» Τώρα πού πάνε να δουλέψουνε, στο Μαμονά. Έτσι που τη φτιάξα την κατάσταση, την καθοδηγούν τώρα προς το Μαμονά. Εκεί μας πηγαίνουν τώρα, στο Μαμονά. Πηγαίνετε εκεί. Θα σας τηγανίσουμε εκεί μια χαρά. Θα σας κάνουμε όλους να αρνηθείτε επισήμως την πίστη σας. Όλους θα σας κάνουμε. Και σε έκαναν εσένα να τρέμει μπάς και δεν πάρω χίλια ευρώ, πώ θα μεγαλώ στον παιδί μου. Βρε ηλίθιε, βρε ηλίθια, με τα χίλια ευρώ το μεγάλωσες το παιδί σου τόσα χρόνια. Τα χίλια ευρώ σε βοήθησαν. Τα χίλια ευρώ σε βοήθησαν για να μεγαλώσεις το παιδί σου. Ακόμα πιστεύεις τις ψευτιές αυτών των ελεηνών. Αυτό δε προσδραμώντες δίκαιοι υψούντε. Αν έχουμε μυαλό αδελφοί μου ας πάμε κοντά στον Κύριο. Μόνο εκεί υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Όποιος δεν πάει κοντά του θα μετανιώσει. Πλούσιοι επτόχεψαν και θα πεινάσουν. Αυτοί θα πεινάσουν. Οι πλούσιοι θα πεινάσουν. Αυτοί που ήλπισαν και ελπίζουν στα λεφτά. Αυτοί όμως που εξητούν τον Κύριον, αυτοί που σηκώνουν τα χεράκια του των Θεών και λένε «Κύριε, εμείς εσένα ελπίζουμε αυτοί ου και λατωθήσονται παντός αγαθού για, αυτοίς, για αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους στερηθεί τίποτα θα μας βλέπουνε αν πιστεύουμε στον Θεό αυτό το αλληταριό γύρω αυτοί οι άθλοι θα μας βλέπουν και θα μας ζηλεύουν εγώ το έχω δει στη ζωή μου πολλές φορές αυτό και συγγνώμη που σας καθυστερώ λίγο δύο λεπτά και θα τελειώσω το έχω δει πολλέ φορέ στη ζωή μου ένα ζευγαράκι και εξομολογούν Σα Σας λέω ένα. Πάνε άνθρωποι. Πάνε Να φανταστείτε, ένας μιστός έμπαινε στο σπίτι και εκείνος ήταν περίπου 600 έως 700 ευρώ. Και είχαν να μεγαλώσουν τρία παιδιά. Τα αδέρφια, τα αδέρφια του άντρα, πλούσιοι. Λεφτάδες Αλλά άπιστη Τους έβλεπαν λοιπόν και τους έλεγαν Για να δούμε ο Θεός σας Για να δούμε ο Θεός σας λέει Τι θα σας ταΐσει τώρα Με 700 ευρώ βγαίνετε Και γελάγανε Εμείς έχουμε λέγανε εμείς, Εγώ παίρνω έλεγε ο ένας Βγάζω 5000 ευρώ το μήνα Ο άλλος έλεγε εγώ βγάζω 15.000 το μήνα Εγώ είμαι γιατρός εγώ βγάζω τόσε χιλιάδε το μήνα Ερχόταν και κλαίγανε τους έλεγα, μη φοβάστε. Μείνετε εκεί που είστε. Ευτυχώς με άκουσαν. Παρακαλώ, παντρέψαν τα παιδιά τους με 700 ευρώ το μήνα. Παντρέψαν τα παιδιά τους με 700 ευρώ το μήνα. Πάει το μυαλό σου. Θέλω και τη συνέχεια. Κάποια μέρα δειλά-δειλά πάει ο ένας αδερφός, πάει ο άλλος αδερφός σε αυτόν και του λέει έλα δωρε αδελφέ του λέει βλέπω λέει και εξίσταμαι και απορώ λέει, τι του λέει ο αδελφός λέει εσείς 700 ευρώ λέει το μήνα και βλέπω λέει παρατηρώ στη ζωή σας λέει όλα σας πάνε δεξιά τι μυστήριο πράγμα λέει αυτό τρία παιδιά και τα τρία λέει τα καλοπαντρεύσατε έχετε γονάκια χαίρεστε μέσα στο σπίτι σας χαίρεστε χαίρεστε απολαμβάνετε απολαμβάνετε τα παιδάκια σας τα εγγόνια σας δεν, δεν διαμαρτυρηθήκατε δεν ήρθατε να μας ζητιανέψετε ποτέ λεφτά πως γίνεται αυτό εγώ παίρνω λέει πέντε χιλιάδες ο άλλος, λέει εγώ παίρνω δέκα χιλιάδες εγώ ευτυχία στο σπίτι μου δεν είδα και είχαν το στένος και τους είπανε εμείς δεν φύγαμε ποτέ από τα χέρια του Θεού εμείς στις δυσκολίες μας σηκώναμε πάντα τα χέρια όχι στους ανθρώπους σηκώναμε τα χέρια μας τον Θεών και ο Θεός μας τα πάντρεψε τα παιδιά ο Θεός μας συντήρησε, ο Θεός μας συντηρεί, ο Θεός θα μας συντηρεί και μάλιστα η μία γυναίκα σύζυγος του πλουσίου του αδελφού του λέει πιστέψτε με λέει έκλεγε, εγώ σας, σας ζηλεύω λέει, εκεί που είσαστε μακάρι και εμείς να είμαστε φτωχοί Μακάρι και εμείς να πιστεύουμε στο Θεό για να έχουμε την ευτυχία τη δική σας. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν τα λέμε για να παρηγοριόμαστε προσωρινά, τα λέμε για να έχουμε την παρηγορία πάντοτε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην ψυχή μας. Σας εύχομαι, ο Θεός να είναι μαζί σας, να περάσετε καλό καλοκαίρι και με τη χάρη του Θεού όταν θα επαναρχίσουμε και πάλι να ξαναειδωθούμε.